Ναι, Άγιε του Θεού έπρεσλευε υπερημόν τη φωταγία του Άγιου Πνεύματος σάβα τους εψεβείς πόρθω ή μης εφημούντας σε τον ασχητόν το κάθιμα μοναζώντον το κλαίος τον της ερήμου κοσμίτορα, τον τις παρθερίας διδασκαλόν. Άγιε του Θεού, ο πρέσβευε υπερ ημών, όλων των πόθων προς Θεών αρέτηνας από νεότητος, και προς αυτόν έχω, πάσαν σου την έθεσιν τα δυσαρκώς κινήματα, και παθώντας σε φόδους διεγκρατίας εν έκρωσας, Σάββαθαί ο φόρε πανέφημε. Άγιε του Θεού, πρέσβε η περίμον, ναι νικικός των το καρπο κρυπτωμένων, και του αυτού βρόχου σκούφο υπερβεύει. Καστέωσε βία, στέλιξη. Ανυπταμένο, πατέ. Ω εινδε από του φίλου του τη Γνώσεω. Δόξα, πατρίκια, ιό και αγίο πνεύματι. Περιλαμπόμενο, φωτί τη Το στοβυρί, έδραμε ω περί τρις, Μίλασα κατάφλεκτο σε του θεού, φυλάξαντο και μην είσαι ενό παζί την εσομένη. Υστερό, προκοπή και λαμπρότητα. και αφή και, και ει του αιώνα, στον αιώνα να μην. Ακρατασκευή καθίμων, ο θάνατο και κρυπτό. Αλλά τόσο τόκο κοπέλο προσεγγίζεσαι, και προσβάλλω, κατηλιείται. Θεωρώ το και, κατήγητε, και παρθένε ζωή, καρόντο αειδίων σε σωματωμένη και γενικά. Αγία του Θεού, πρέσβευε περιμόν περημόν, Μυρίζει σου η θήκη πνευματική. Ευωδίαν πλουσίως εφρένουσα του ουσιούς, Σε τα ειλικρινός ενθυμουμένου σωσιέ, Την άγγελική σου διαγωγήν και την συνδεδομένην Λαμπρότητα και δόξαν και την αίδιον τερπνότητα. Άγιε του Θεού πρεσβευε περιμόν. Άγιοι ενερήμοι, μοι ειδίψωσα ει σελί, έγαινε τότε. Προσευχέ, μετασκευαστεί σαν πατέρτε εσέ. Ασχηθεί και γαρφάλαια, κι εσταθεί. υποταμίδων ει ποταμίδων, η χώρα Ιορδανία. Εξήνθησε ω κρύων, Αγίε <Άγιε> του Θεού, πρέσβευε η περημόν. Λαμπρόντη των Αγίων εν ουρανή. Ως δικαιόση, πατέρα ρε τηλέ ε, των Αχριστών. Την δικαιόση, νυν την αληθή. Περιφανώ η γάπη σα, σου την πολιτεία ανηχνιλατών. Την τούτου ζωή φορών ως δυνατόν σοι αγιότητα. Δόξα Πατρί και Υιόν και Λουσίος Πνευματί, πλουσίως Θεόφωρ και χωρί αγγέλων θεόμενος το το τοίδη, περιπολεύουσας το τρισον φω και δεχομένας χάρη της ας επιβολάς μη πάψει τεβον, αφέσε ως θεσμάτων, αξιώθειν τους ύμνώντας σε. Τε και αϊν και, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, οράθης ο, ο Παρθένεμι τυρ Θεού, υπερφύ συντεκούσα εν τον των αγαθών, εγκαλδικευδίαστη σε αυτού, ον ο Πατήρη Ρέξετο πάντων προαιώνων ως αγαθός, και των σώματων επέγειν ανοούμεν, και το σώμα περιβεργηθέν.